Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Ex Libris και είναι ο Mike Book τα στα μικρόφωνα της εκπομπή. Χαίρομαι που για άλλη μια Κυριακή θα είμαστε μαζί και θα ελπίζω να σα κρατήσω μια ευχάριστη σύντροφια αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα. Η εβδομάδα, όπω πιστεύω έχετε διαπιστώσει περισσότερο, ξεκίνησε με βροχές, καθαρά φθήνω ε, ο καιρός σήμερα τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας όπω λένε και οι μετεωρολόγοι και σιγά σιγά καθώς πηγαίνουμε έχει μειώθει αισθητά πλέον και διάρκεια της ημέρας ε, πηγαίνουμε σιγά σιγά και προς το χειμώνα, Θα το πω έτσι εντάξει θέλουμε ακόμα δύο μήνες για το χειμώνα αλλά Αρχίζουμε σιγά σιγά να αποζητούμε το σπίτι, τη ζέστη, όσο να είναι η προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει ήταν πολύ καλός θα έλεγα ο καιρός, όχι ιδιαίτερα ζωστό, βέβαια. Αλλά αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει, ξεκινάει με βροχές και τι καλύτερο μουσικούς και κουβεντούλα στο ραδιόφωνο, ένα ζεστόρόφημα, μια σοκολάτα, ένα καφέ, ένα τσάι. Τα αρχίζει και τα σηκώνει ο καιρό και αυτά και ίσως και ένα βιβλίο συντροφιάς αυτά που λέμε και νομίζω ότι α, είναι ένα ιδανικό φουθενοπορνό απόγευμα. Για λοιπόν και έτσι έχει μπει... Το φθινόπορο νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από ένα τουλάχιστον μέρο από το τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, το Φθινόπωρο, μία από τις ε, κινήσεις, να το πω ένα από τα μέρη του Φθινόπωρου, ε, δεν θα το παίξουμε όλο, έτσι. Η οικονομία τη εκπομπή δεν ε, επιτρέπει, πρότιμουμε λίγο ποικιλία παρά ολόκληρα ε, έργα. Όχι πως αν δεν υπάρχει θέληση δεν θα το κάνουμε, αλλά σε πρώτη φάση Ώστε, λοιπόν το ένα από τα κομμάτια του θύνα πόρου του βίβάτι. <ΣΣ> Νομίζω δικαιούνται η σημερινή μέρα αυτό το κομμάτι από τον Αντώνιο Βιβάλντι τέσσερις εποχές νομίζω ελάχιστοι αγνώνε αυτό, ε, αυτό το έργο ε, Επιστρέφουμε σήμερα στην, σε κλασικές επιλογέ, όπω επιλογές ε, όπως σας έχω συνηθίσει Εντάξει, Όσοι από σας δεν ακούτε και πολύ κλασική μουσική Με στραγωγές το Radio Music Heaven για όλα τα γούστα. Δεν παθαίνετε τίποτα από εκεί σε αυτό το δύο ώρα να ε, διευρύνετε τα ακούσματά σα έτσι δεν είναι. Να καλησπαιρίσω εδώ το φίλο μας τον Νίκο που έχει έρθει και από το WhatsApp και τα λέμε. Την Ελένη και την Ευελίνα που μας ε, ακούνε σταθερά και τους υπόλοιπους ακούνε. Κροατές μας που όντας πιο ντροπαλί δεν, δεν έχουν αφήσει ονόματα περάστε από το chat αν θέλετε, δωρεάν η εγγραφή πείτε μια καλησπέρα ή αφήστε και ένα έτσι μήνυμα σαν ντροπαλί επισκέπτες όλα ευπρόσδεκτα είναι ένα από τα ωραία στα ο στο διαδικτυακά ραδιόφωνο είναι ακριβώς αυτό ότι μπορείς και έχεις μια, έναν πιο άμεσο διάλογο και με τον παραγωγό και με τους συνακροατές και πραγματικά είναι κάποιες ώρες εδώ στο chat του σταθμού που γίνονται πολύ ενδιαφέρονες συζητήσεις εμπνευσμένε συνήθως από τη μουσική που επιλέγει ή που ακόμα εκείνη την ώρα ε, στα μικρόφωνα η που ακομα εκεινη ωρα χαρά θα έλεγα των εκπομπών είναι, είναι αυτή. Ε, πάση περιπτώσει, να ζητήσω λίγο συγγνώμη σήμερα. Η εβδομάδα η προηγούμενη ήταν ε, αρκετά φορτωμένη ε, και επαγγελματικά και με τι υπόλοιπε υποχρεώσει. Και έτσι δεν, ε, δεν είναι τόσο καλά προετοιμασμένη η σημερινή εκπομπή όσο θα, όσο θα το ήθελα. Ε, συμβαίνουν και αυτά. Ε, Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα καταφέρω να σα. Ε, να σας διασκεδάσω για λίγη. Ωρα. Ε, ε, καταρχάς να δούμε τα βιβλίο τι διαβάσαμε. Πρέπει να σας λίγο γιατί όλη αυτή την εβδομάδα κανένας δεν ανέφερε να έχει διαβάσει κάτι στο, στο φόρουμ μας. Τι έγινε. διαβάσετε όλοι τόσο βαριά βιβλία που δεν τα έχετε τελειώσει ακόμα τόσο μεγάλα ή απλώς αμελήσατε μας ξεχάσετε εδώ πέρα την εκπομπή που περιμένει. Πώς και πώς να σχολιάσει, όχι με την κακένεια, να σχολιάσει και να δώσει ιδέες και σε άλλους και να συζητήσει τις επιλογές των μελών μας. Ε, βέβαια και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι, όπως είπα λόγω αρκετών υποχρώσεων, έμεινα πίσω στο διαβασμά μου αυτή την εβδομάδα, όπως είχα πει, σκοπεύα να τελειώσω το, την τριλογία του τρίτο μέρος της τριλογίας μίστημπων του Μπραντών Sanderson έχω φτάσει περίπου στη μέση αλλά δεν υπολόγιζα ότι θα το, θα το ολοκλήρουν κρίμα που δεν είχα το χρόνο γιατί με ομολογουμένος έχω μια αγωνία για το ότι, ε, θα γίνει παρακάτω έχει ένα που εκτίμησα όλη αυτή τη σειρά και το είπα και στην προηγούμενη πομπή είναι η πλοκή της έχει αρκετά ενδιαφέρουσα πλοκή και στοιχεία που ανακαλύπτονται ε, το ένα μετά το άλλο που το ένα οδηγεί στο άλλο το πω πιο σωστά και όσο να είναι αυτός εντρικάρεις σου προκαλεί το ενδιαφέρον για το τι θα γίνει στην επόμενη σελίδα. Α, ίσως, ίσως μπορεί κάποιος να διακρίνει κάποια όχι συγγένεια, κάποια επιρροή να το πω έτσι κάτι να του θυμίζει λίγο από αστυνο, κλασική αστυνομική λογοτεχνία ε, του τύπου Agatha Christie, Conan Doyle, έτσι σε, σε ένα τέτοιο στυλ, Πολύ αχνά όμως, πολύ αχνά, σαφώ και δεν είναι αστυνομικό ε, αυτό αστυνομικό το είδος. Ε, κατά τα άλλα, δεν ε, ε, βλέπω άλλη κίνηση αναγνωστική στο, στο φόρουμ μας και πραγματικά φανταστείτε ότι δεν πρόλογα να δω καλά καλά τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα φιλικά μας φόρουμ που συμβουλεύομαι και βλέπω και πάνω και ιδέες δεν είναι κακό να το λέμε όπως λέει και το γνωστό ποίημα να το πω έτσι Uh, κανείς άνθρωπος uh, δεν ενισχύει. Uh, με την έννοια ότι κανείς δεν είναι μόνο στην κοινωνία. Και φυσικά είναι το ίδιο ε, πείμα που έδωσε και τον τίτλο στο γνωστό έργο του Ernest Hemingway «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» είναι στοίχη του ίδιου ποιήματος που λέει, λέει «Μη ρωτάς, για ποιον χτυπάει καμπάνα, χτυπάει ε, για σένα». Είναι στα αγγλικά το πρωτότυπο ε, πείμα, ε, όποιος ε, ενδιαφέρεται μπορεί να το αναζητήσει πανεύκολο να το βρει στο διαδίκτυο. Ε, εμείς όμως ας πάμε προς το παρόν στο επόμενο κομμάτι μας και επιστρέφουμε στην θεματολογία μας. Άκουσα ένα ντουέτο, ήταν η Άννα Τρέμποκο και η Ελίνα Καράγκα που τραγούσαν τη Βαρκαρόλα. Τη Βαρκαρόλα από τα παραμύθια του Χόφμαν, του μουσικό του Ζακ Οffenbach. Η Βαρκαρόλα α, είναι ένα. Συνήθως λέμε το τραγούδι που τραγουδάνε οι γονδολιέριδες στη Βενετία. Αλλά βέβαια αυτό είναι μια παράδοση. Το, το τραγούδι Εν Πλώ είναι μια παράδοση που ξεκινάει από πολύ ε, νωρίτερα από πολλά χρόνια και φυσικά δεν περιορίζεται στη Βενετία. Λίγο πολύ όλες οι περιοχές που είχαν ε, καλή σχέση με τη θάλασσα ε, είχαν και αυτό το είδο ας πούμε διασκέδαση, ας πούμε επίδειξης ε, έτσι. στα ελληνικά, έτσι, για να μην ξεχνάμε, γιατί ε, είναι όμορφα και ειδικά όσοι διαβάζουμε και διαβάζουμε ξένη λογοτεχνία, λίγο μας τρώει και το θέμα μετάφραση, ε, κατά πόσον η μετάφραση είναι ακριβής ή όχι λίγο πολύ τέτοιες συζητήσεις θα βρείτε ε, σε πολλά σε πολλά forum. Ε, Στα ελληνικά λοιπόν η βαρκαρόλα λέγεται λεμβωδία. Από το λεμβο φυσικά και οδη. Και νομίζω είναι πολύ όμορφη και εύχη ε, λέξη. Γιατί για να είναι επιτυχημένη μια μετάφραση δεν αρκεί να είναι ακριβής μέχρι κεραίας. Πρέπει να είναι και πολύ ε, να κάθεται καλά στη γλώσσα να το πω έτσι. Να είναι εύγχυστη, να είναι εύχρηστη έτσι, να ενσωματώνεται με όμορφο τρόπο στο, στο λόγο. Νομίζω η λευκή ε, έχει αυτέ τι προοπτικέ. Βέβαια ακούγεται λίγο κάπω αρχαίου, ζούσα να το πω έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Ε, όχι ότι η βαρκαρόλα είναι άσχημα. Θα μου πει ποιο θα πει τώρα τη βάρκα λευκή η λέξη λέμβος βρίσκεται σχεδόν αν όχι η ίδια αλλά τα παράγωγάτες βρίσκονται σε συνέχεια χρήση στον ελληνικό λόγο έτσι. κάπου εκεί θα τέργειζε πιστεύω και η λέμβοδία βέβαια έχουμε δει ε, στην προσπάθεια των μεταφραστών να ξυλινήσουν διάφορους ε, ξενικούς όρους έχουμε δει και πώς θα το πω Εγκλήματα. Αυτό κυρίως στους, ε, στους τεχνικούς όρους, ε, όπου η τεχνολογία τρέχει γρήγορα, η ορολογία αλλάζει από τη μία μέρα ε, στην άλλη και συνήθως έχει το προνόμιο να δώσει το, ε, το όνομα και να καθιερώσει τη σχεδόν παγκόσμια χρήση του, όποιος ε, εμφανίζει πρώτος μια συγκεκριμένη ε, τεχνολογία. Ε, επομένως όπως καταλαβαίνετε επειδή καλός ή κακός ε, το μεγαλύτερο μέρος ε, της τεχνολογικής πρόοδου ε, και της έρευνας ίσως και άλλα πολλά ε, είναι αγγλόφωνο, αναγκαστικά η όροι κατά κύριο λόγο είναι αγλόφωνη και στην προσπάθειά μας να μεταφράζουμε, τρέχουμε πολλές φορές πίσω από τις λέξεις, από τους όρους και κάπου εκεί χάνεται το, ε, χάνεται το νόημα, χάνεται ο σκοπός πια τις μετάφρασεις. Όταν αυτό που είναι πιο, όταν η, που πω, η ελληνική λέξη είναι πιο κατανόητη από τον ε, αγγλικό Γερμανικό ή οτιδήποτε ε, όρο που χρησιμοποιούμε, ε, τότε <laughs> δεν νομίζω ότι έχει νόημα ε, να γίνει. Δεν ξέρω πώ είσαστε, κάπως ασχολείστε με του υπολογιστέ από παλαιότερα. Θυμάστε, αυτό νομίζω πριν έχει περάσει ένα εκδοτολογικά πλέον στην, ε, στην κοινή μας συνείδηση, να το πω έτσι, Συλλογικό μα υποσυνείται το όπω το λέμε, αν θυμάστε μια μετάφραση υποτίθεται επίσημη έτσι, κταε, που είχε πάρει και έγκριση τότε από το Ρελότ, το τεχνικό όρο, το CD το γνωστό CD που έχουμε τη μουσική και μετά το CD-ROM που είχαμε στους υπολογίστες, λοιπόν αυτό το CD rom που ειχαμε στους υπολογιστέ λοιπον αυτο το cd Επίσημώ το μεταφρασανε ως πτυκτό δίσκο το... με το πτυ έτσι, πτυκτό Δίσκου. Δηλαδή το compact, το συμπαγές να το πω έτσι, που προφανώς δεν είναι, μπορεί να είναι η ακριβής μετάφραση του αγγλιακού γόρου compact αλλά είναι καμία σχέση παραστηριόνση κάποιο από αυτά τα εγχειρίδια τα τεχνικά ως πτυχτός δίσκος ανάθεμα και να το Οπότε κανένας κατά τη ανέκδοτο. Μια πολύ καλύτερη μετάφραση την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε και σήμερα θα ήταν δίσκο ακτίνα από την ακτίνα laser που διαβάζει όλα αυτά τα οπτικά ε, μέσα θα λέγαμε. Αλλά βλέπετε ότι η, η τάση μας όχι μόνο για ακριβολογία αλλά και για πώ να το πω αρχαιολατρεία και α μου το επιτρέψουν αυτό. Ε, οι φίλοι που μα ακούνε ε, οδηγεί σε κάτι τέτοιες, πώς ατυχεί το λιγότερο μεταφράσει. Πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μα και θα συνεχίσουμε από μερικά πράγματα και ακόμα. Το Allegro από τη Συμφωνία νούμερο 45 του Γιώζεφ Χάιντ και νομίζω ήταν φανερό πόσο διαφορετικό είναι το ύφο από τα αυτά, διαφορετικές εποχές εννοείται διαφορετική τροπή έκφρασης ε, και η μουσική ε, λέμε κλασική μουσική αλλά στην ουσία ε, με τον όρο αυτό βάζουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα ε, μέσα βέβαια δεν είναι επί του παρόντος ίσως κάνουμε μια εκπομπή που να μην έχουμε ε, κάτι άλλο να, έχουμε, να ξεχίσουμε κάποια πράγματα γιατί η κλασική μουσική ε, βέβαια δεν είναι επί επί του παρόντος ε, πω πω βλέπω μαζευόμαστε μαζευόμαστε και ποιόν να πρώτο να καλησπερίσω τη Μέρλιν μας αφήνει και μείνει μας τον ευχαριστούμε πολύ έχει έρθει και η Έμι καλησπέρα Έμι και ο Λουκάς καλησπέρα Λουκά και ο Κώστας βλέπω εδώ πέρα Καλησπέρα και σας Ανακώστα, ε, χαίρομαι που μα, μαζευόμαστε, βλέπω, μάλλον δεν πήγατε για μπάνιο σήμερα, ε, εντάξει κάνουμε και, το, και τα αστειάκια μα. Ε, και μην ξεχνάμε, ο Λουκάς έχει στις 9 ώρα, έχουμε την εκπομπή μας, CD Βινήλια και Μαγνητοτενίες CD, Λουκά μήπως να τη μετονόμαζες, να τη πτυκτοί δίσκοι βινιλίου, αυτή τη γλίτωσαν και μαγνητοτενίες, φυσικά οι κασέτες τις λέγαμε τώρα, δεν ξέρω το μαγνητοτενίες ήταν ο, ο επίσημος όρος, έτσι, συγχολίαζε προηγουμένω για τις κάποιες ατυχείς μεταφράσεις που προσπαθούμε να έχουμε. Ε, στα ελληνικά, εντάξει, είπαμε, και η μετάφραση από μόνη τη, έχω πει και σε άλλε εκπομπέ, είναι μία τέχνη. Όταν κάποιο μεταφράζει κάτι στην ουσία, α, το κάνει δικό του. Είναι μία, μία δεύτερη καλλιτεχνική δημιουργία. Γιατί η μετάφραση, αυτό που προσπαθούσα να πω με την ατυχή μετάφραση προηγουμένω, δεν περιορίζεται στο, στο να ακριβολογήσουμε ε, πολύ μεγάλη σημασία και ειδικά όταν μιλάμε για λογοτεχνικό ε, κείμενο μιλάμε να αποδώσουμε και το ύφος του κειμένου το ύφος, τους χαρακτήρες ε, τις εκφράσεις έτσι φορέ ε, φορές δεν έχουμε ε, κρυφογελάσει όλοι όταν διαβάζουμε ε, σε μετάφραση ε, δεν θυμάμαι τώρα να μην πω κάποια συγκεκριμένη διαβάζουμε σε μετάφραση για τον τελευταίο δείπνο σε κάποια που σχετίζονται με που έχουν να κάνουν με μυστήρια ή άλλα βάζομαι πολλέ φορέ για τον τελευταίο δείπνο ε, στα ελληνικά τον λέμε μυστικό δείπνο ή σε άλλη μετάφραση που διάβαζα για ε, ανε, που ήταν ένα πολιτικό Δοκίμιο και διάβαζα για τη συμφωνία που έληξε το έληξε που έφερε την μεγάλη ανακοχή στη Βόρειο Ιρλανδία τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και επειδή αυτοί που μεταφράζαν αν μεταφράζαν ανθρώποι και όχι κάποια μηχανή όπω όλο και πιο συχνά γίνεται διάβαζα για τη συμφωνία της Καλής Παρασκευής ε, κάνε λίγο την ερευνά σου Good Friday και όταν το βλέπεις και με κεφαλαία ψάξε το και θα δεις ότι εννοούν αυτό που λέμε εμείς μεγάλη Παρασκευή έτσι ε, η, α, και πιάσουμε τις θρησκευτικές εορτές ε, το Ash Wednesday βρός ε, Τετάρτη των Σταχτών δεν το έχουμε έτσι εμείς αλλά εμείς το έχουμε την αντίστοιχη τσίκνο θα, θα λέγαμε και, και άπειρα τέτοια παραδείγματα ε, θέλει και λίγο ε, έρευνα ναι βέβαια και η μετάφραση πολλούς κόσμου εξαρτάται από αυτή την κανήγη βιοπορισμό αλλά ε, ναι δεν είναι να, να ξεπετάμε και τις, τις σελίδε. και δυστυχώς είναι και ευθύνη ε, δεν ξέρω του όλου συστήματος να μην το επικεντρώσω κάπου ε, πραγματικά πρέπει να για να γίνει μια καλή μετάφραση πιστεύω εγώ πρέπει να μείβεται καλά και ο μεταφραστής για, για να μπορεί να αφιερώσει το χρόνο ε, το, να έχει την πρόσβαση και στη βιβλιογραφία και σε όλα χρειάζεται έτσι ώστε να ε, το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει το βιβλίο που μεταφράζεται και να μιλάμε τέτοια ε, χονδροειδέστατα λάθη και πόσα άλλα ε, θα περνάνε που μπορούμε να τα έχουμε υπόψη μας, μόνο έχουμε, να κάνουμε την παραβολή με το πρωτότυπο ε, κείμενο δηλαδή αν σε κάτι τέτοιο, φανταστείτε τι τη γίνεται σε άλλες εκφράσεις τις οποίες ε, μπορεί να αλλάζει τελείως και το νόημα του τι ήθελε να πει ο κάθε ήρωος του του βιβλίου αλλά είπαμε το καθένα θέλει Κάπου ε, πρέπει να το δούμε αυτό. Και ξέρετε, πάντοτε είχα την απορία γιατί συνέχεια, ειδικά σε αυτά τα χοντρά σε εισαγωγικά λάθη, τα προφανή λάθη, ε, είχα πάντοτε την απορία. Πάντοτε όταν ακούω ή διαβάζω συνεντεύξει από εκδότε ε, παραγωγή του χορτοβουλίου και λένε για το κόστο του βουλίου, και αρχίζουν και λένε: ξέρετε, ε, οι μεταφραστέ, ξέρετε, το χαρτί, ξέρετε αυτό, οι επιμελητέ, αυτή. Δακτυλό, ξέρω, λένε ένα σωρό κόσμο κανένας από αυτούς δεν διαβάζει δηλαδή μόνο μεταφραστές το διάβασε μία φορά, το παρέδωσε ο επιμελητής υπάρχουν επιμελητές ή έτσι απλώς λέμε ότι υπάρχουν ή μια φορα το παρεδωσε ο επιμελητης υπαρχουν επιμέλητέ η ετσι απλως λεμε οτι υπαρχουν η μια ετσι στα γρήγορα και, και αυτή είπαμε ναι, ε, κάπως να δικαιολογούμε λίγο την τιμή παιδιά γιατί όπως καταλάβατε μας, έπεσα, μας πιάσανε μα πιάσανε πλέον και δυστυχώς η κρίση έχει και σας είχα παίξει στην προηγούμενη εκπομπή το μοναδικό καθάρο καθαρόαιμο βιβλιοπωλείο της πόλη μας έκλεισε έτσι. κάνει εκποίηση τώρα αυτές τις έχει μια εκποίηση σε τα βιβλία που έχουν μείνει και κλείνει δεν μπορεί να αντέξει άλλο ε, σε σαν βιβλιοπωλείο ε, έχει πέσει ε, πολύ αυτό μας έλεγαν τα παιδιά που το έχουν ότι έχει πέσει πάρα πολύ ε, το εισόδημα, δεν μπορεί ο κόσμο να αγοράσει βιβλία, δεν θέλουν, τόσο, δεν ήθελαν να μπουν στη δικασία να το μετατρέψουν και αυτοί σε βιβλίο χαρτοπολίο φωτοτυπίε και κάτι. Επομένω, ε, η έντιμη ο θα λέγαμε, ε, ήταν αυτή. Ε, κάπου όμως, ναι, όταν, ε, όταν ε, τα προηγούμενα χρόνια βλέπει τέτοια διαμάντια. Ε, μεταφράσεις και βλέπεις και τον εκδίδετε το κάθε τι ασυλλόγιστα μήπως, μήπως λες κάτι κάναμε τότε λάθος και το πληρώνουμε τώρα και δυστυχώς δεν το πληρώνουν πάντοτε ή μάλλον ο κανόνας ε, και ειδικά ο γιος που μας ιστορία είναι ότι δεν την πληρώνουν αυτοί που θα έπρεπε να την ε, πληρώσουν α, <συγνώμη> <συγνώμη> <Σεύτερο> Α, ο, μόλις από ότι κατάλαβα εδώ μόλις μενημέρωσης ο Λουκάς ότι δεν θα πραγματοποιήσει ε, την εκπομπή σε, η, σήμερα ή η, γενικά Λουκά μου δεν κατάλαβα καλά ε, κρατάτε μία ε, μικρή επιφλέξη αν θα κάνει σήμερα και για κάποιες ε, εκπομπέ δεν θα μπορέσει να τις κάνει αυτό ε, κατάλαβα Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι και θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω το θέμα. Ναι, κύριε τα κανάου, η, σωτά, η دέιμ, κύριε Τεκανάουα ή πιο στα ιδέοι μου κύριε Τεκανάουα ερμήνευσε μια άρεια την τελένα από τον Μπακένας Βραζιλέγυρας του βραζιλιανού συνθέτη Hater Villalobos ε, είναι μια σειρά έργων ε, εννέα ε, κομματιών θα λέγαμε τα οποία είναι στο ε, στο στυλ ε, μια προσαρμογή θα λέγαμε και μια προσαρμογή, ε, φόρμες και στυλ του μπαρόκ, του μπαχ συγκεκριμένα ήταν η έπνευση και ε, τα, τα ένα πάντρεμα ίσως με τη, θα λέγμα, τη βραζιλιανική μουσική και ε, όσοι ε, απορρίτες για το... Μισό λεπτό ε, ο Λούκα μόλι ενημέρωσε ότι δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα στι 9 Άρα ως υπιστής της 10 με τον Έθερ Να καλείς περίσω και το φίλο μα τον Πέτρο που ήρθε και αυτό στην παρέα μας Ο πέτρο, ο γνωστό πέτρο με την εκπομπή τη Δευτέρα της Δευτέρας, 6 με τη Ροκ Η Δευτέρα έχει γίνει μέρα του Ροκ έτσι 4 με 6 η Έμη με τους Ροκ απόπειρες και 6 με 8 ακολουθεί ο Πέτρο με το to Rock όπου θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί για να ροκάρουμε. Όπω είπαμε, η κύρια Τεκανάουα είναι Dame, είναι το αντίστοιχο του, είναι ο πρώτο δοκμό υποσύνης για τι γυναίκε και είναι το αντίστοιχο του Σέρα που λέμε στην Αγγλία. Φαντάζομαι ότι όσοι από εσάς είστε φαν της Jane Austen και των βιβλίων της, θα είστε αρκετά αξιοκειωμένοι με τους τίτλους της α, Αγγλικής κατά λόγο Αριστοκρατίας. Και ε, φαντάζομαι θα, θα σας είναι κάπως εκεί. Ε, για τους υπόλοιπους, να πούμε, ναι, είναι το αντίστοιχο του, του υπότιτλου και η προσφώνηση φυσικά είναι Ντέιμ για τις κυρίες για τους α, άνδρες αυτό που λέμε Λόρδος και λέδι που ακούμε το Λόρδος δεν είναι τίτλος ευγενίας, είναι, είναι προσφώνηση είναι προσφώνηση που ευθύνεται σε α, όσους έχουν κάποιο κληρονομικό α, σε κάποιο κληρονομικό τίτλο από από ένα σημείο και πάνω αν θυμάμαι ε, καλά πρέπει να τα ξανά κοιτάξω. αλλά έτσι για να έχετε μία ιδέα ο, ο, το, το τίτλος αυτός, το ΣΕΡΙΤΟΝΤΑΙΜΤΗ οπότε δεν είναι κληρονομικό τίτλος δεν μεταβιβάζεται στους απογόνους ε, αυτό είναι ένα σκαλί παραπάνω όπου υπάρχουν κληρονομικοί ε, τίτλη της υποσύνης έτσι, που μπορεί να το από και ε, μετά υπάρχει ο πρώτος βαθμό ε, φαθμός να το πω έτσι ο σκολουπάτη ε, ευγενίας που είναι ο βαρονέτος που να τον περνάμε με το βαρόνο που είναι ε, αυτό παραπάνω και συνεχίζει υποκόμεις και κλπ και φτάνει ε, δούκας ε, πρίγκιπας και συνεχίζει μετά μέχρι, και όταν κατακρήσει μέχρι η αυτοκράτορας, δεν έχουν όλες οι χώρες όλους τους, όλες τις κλίμακες και αυτό που λέμε μισκόμιση κόντ στα Γαλλικά Στα αγγλικά λέγεται Earl, αλλά αντίπρος πώς στην ουσία τον, τον ίδιο βαθμό εν πάση περιπτώσει τέλος πάντων όσοι φωντισούς ώστεν μπορείτε να το να το δείτε να τα ψάξετε αυτά λίγο καλύτερα και να, το, και να τα δείτε ε, είναι αρκετά ενδιαφέροντα και είναι από τα ερεθίσματα που πρέπει να μας δίνει η λογοτεχνία και ερχόμαστε σε επαφή με συνήθειες όχι μόνο άλλων λαών αλλά και άλλων εποχών ερχόμαστε σε επαφή με το πώ ήταν κοινωνική οργάνωση ε, άλλων εποχών, όχι μόνο τελείδες γενικά από ε, αλλά και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ε, την μεγάλη άνθεση του ε, ιστορικού ε, μυθιστορήματος τα τελευταία χρόνια όπου ε, νομίζω ότι όταν πάντα ήταν οι δημοφιλές το ιστορικό μυθιστό, τα τελευταία χρόνια έχει έτσι μια καλή άνθηση πριν αρχίσουν τα βιβλία με τα ε, μυστήρια, τι συνωμοσίε και, ε, και τώρα τελευταία με τα παραφυσικά. Ε, τι εννοώ παραφυσικά, μια λέξη θα πω βρεκόλα και θα το καταλάβατε. Εντάξει πάμε. Πάμε παρακάτω. Ε, Παρνάμε λίγο στο επόμενο κομμάτι και επανερχόμαστε. Το αλέγγραμα ζωστό από το κονσέρτο νούμερο 4 για βιολί του Παγκανενίνη. Γνωστό, Παγκανενίνη, ελπίζω τουλάχιστον και ελπίζω να σα άρεσε και το, και το κομμάτι. Ο, ο, ο Λουκά μα ε, ε, μετακόμισε στη Λέρο και θα εκπέμπει. Λοιπόν, από το 12 μόλι λύσει τα προβλήματα με τη σύνδεση. Ε, καλή εγκατάσταση να σου ευχηθούμε εκεί, Λουκά. Ελπίζουμε τα πράγματα να είναι βουλικά και εύκολα και να ε, περάσει ε, καλά εκεί πέρα. Και φυσικά αυτό είναι το καλό με το διαδίκτυο. Ε, θα είναι μόλι το εκτοπίσει τη σύνδεσή του δηλαδή, θα είναι σαν να μην έφυγε δίπλα μα. Μέσα κάτω, και εγώ εκπέμπω από την άλλη ακρή τη Ελλάδα, έτσι <laughs> από την δυτική Ελλάδα, από την πρέβεσικη συγκεκριμένα. Και οι ακροτές μα είναι δυνητικά από όλο τον κόσμο. Βέβαια δεν νομίζω κανένας να ξενικτάει αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία για να μας ακούει. Αλλά τέλος αν ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις να καλείς περισσότερο και τη ρεα που μας ακούει και αυτή. Και α, νομίζω ότι... Α, Α, ναι, όχι λουκά, Μην μήνες γενικά, όχι μόνο στην επαρχία μπορεί να είναι λίγο δύσκολος, ίσως θα είναι λίγο δύσκολότερος, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις α, μια χαρά και άλλωστε εμείς είμαστε εδώ, το Ready Music Kevin είναι εδώ, δεν είναι όπως παλιά που ήταν η υπαρχία, πώς θα το κάνουμε σε παλαιότερες δεκαετίες, ήταν ένα είδο εξόριας μια ενεδώ είδος απομόνωσης. Βέβαια εντάξει για εμάς τους βιβλιοόφιλους να το πω έτσι είναι, ε, ε, είναι ίσω πιο απλά τα πράγματα. Φορτώνεις μια βαλίτσα λάπτοπ με ηλεκτρονικά βιβλία τη σήμερον ενα λαπτοπ με ηλεκτρονικα βιβλια τη σημερον η μερα ε, και λες δεν βαριέσαι το πολύ πολύ Αφού η στο, στο διαβασμά μου. Εντάξει, η ζωή θέλει πολλά, όχι μόνο διάβασμα, αλλά εντάξει. Είναι, είναι και αυτό κάτι. Και φανταστείτε κάποιου οι οποίοι δεν έχουν ε, κάτι το οποίο είναι, μπορεί να του αποσχολήσει όταν είναι, είναι μόνο του. Ε, ναι, κάποιο όταν είναι μόνοι του, συγγνώμη. Ε, Μπερδεύσα τον χρόνο. Λοιπόν. Επειδή, επειδή είχα μία πορεία, προηγουμένως έκανα ε, ένα σχόλιο για το που πήρε ο Αρνέστη Χαμινγουάη τον τίτλο και το βιβλίο του ε, «Για ποιον χτύπαε» καμπάνα. Ε, καταρχάς, νομίζω το γνωρίζετε όλοι το, το βιβλίο, ε, αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο ε, πόλεμο ε, και είναι από τα βιβλία τα οποία βοήθησαν... Ε, Έκαναν γνωστό τον πόλεμο αυτό σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Ισπανικό Ευαγγελή θεωρείται το πρελούδιο να ναι το, να το πούμε έτσι το δεύτερο παγκοσμίο πολέμου όπως εκεί η Βαλκανική πόλεμη θα ήταν το πρελούδιο για το πρώτο παγκοσμίο πολέμου αν θυμάστε το είχα αναφέρει στην ειδική εκπομπή που είχα κάνει τελευταία εκπομπή της προηγούμενης σεζόν που ήταν αφιερωμένη στον πρώτο παγκοσμίο πόλεμο έτσι λοιπόν ε, ο Hemingway έγραψε το βιλίο του για ποιον χτυπά, α, η καμπάνα και α, το πήρε από τους τείχους που, έχει, που έγραψε γύρω στο 1600, 1625 αν με, α, ένας κληρικός και μεταφυσικός ποιητής Άγγλος ονόματι Τζον Ντομ αυτός ήταν καθηδηρικός μάλιστα και κάποιο διάστημα ήταν και στο καθηδηρικό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο το ε, έγραψε μία σειρά από ποιήματα έτσι τα οποία τα, τα μέρη των οποίων ονομάζονται συλλογισμοί και ο συλλογισμός νούμερο 17 ο 17ος συλλογισμός έγινε διάσημος από, τη, από τις φράσεις του, από το βιβλίο του Hemingway ο Hemingway στην αρχή του βιβλίου παραθέτει ένα παραθέτει το απόσπασμα, απόσπασμα αυτό του παραθέτει από το πείμα, από το συλλογισμό να το πω έτσι ε, του οντόν ε, να αναφέρω έτσι σε δική μου μετάφραση. Καταλήγαμε προηγουμένω για τη μεταφράσει, έτσι να μεταφράσω ε, του ε, δύο τελευταίε φράσεις που έρχεται. διάσημες. Ε, λέει: ε, Ο θάνατο οποιοδήποτε ανθρώπου μειώνει και εμένα, γιατί είμαι μέρος τη ανθρωπότητα και γι' αυτό όταν να μην στέλνεις να μάθεις για ποιον χτυπάει καμπάνα, χτυπάει για σένα. Έτσι. Ε, νομίζω πολύ ωραία η στοίχη. Ε, αυτό το κομμάτι του Ζείας ξεκινά με την άλλη διάσημη έκφραση. No one is an island. Κανείς άνθρωπος δεν είναι νησί, κανείς άνθρωπος δεν είναι απομονωμένος και έτσι λοιπόν αυτό αποτέλεσε και τον τίτλο και το βιβλίο του έμμινου για τον Ισπανικό Εμφύλιο βέβαια για τον Ισπανικό Εμφύλιο είναι πολύ γνωστός τι να ε, το γνωστό έργο το Πικάσου έτσι, Γκυσνίκα ε, μια... ε, κτίθεται φυσικά στο, ε, στη Ματαρίτη στο Μουσείο Ρέινα Σοφία στη Σοφία ε, είναι. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλού ε, καλλιτέχνε. Έχω και από καθαρά ιστορική πλευρά, έτσι είπαμε γιατί ήταν σημαντικό. Αν θέλετε, ε, αν έχετε σκοπό ένα ε, βιβλίο για τον Ισπανικό βιβλίο, προσωπικά θεωρώ ότι αυτό πρέπει το The Battle for Spain, η μάχη για την Ισπανία, έχει νομίζω μεταφραστεί και στα ελληνικά, είναι του Άντωνη είναι ένα πλήρες βιβλίο, αναλύει το ισπανικό βιβλίο όχι μόνο και θα έλεγα όχι τόσο ε, ξέρα από μια σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναλύει ε, όλα ε, και τα αίτια, τα κοινωνικά αίτια, τα πολιτικά αίτια, όλες τις παραμέτρους κοινωνικές, πολιτικές ε, και όπως και στο άλλο βιβλίο του που τον το paper, στέκεται και στο τι σημαίνει όλα αυτά για τον απλό, για τον καθημερινό άνθρωπο. Ε, παρακολουθεί όχι στέχνα, θα έλεγα στέκεται με, με, και με κριτικό βλέβα, αλλά και με συμπάθεια μπροστά στην στις άσκοπες πολλές φορές, στην άσκοπη ε, απώλεια ζώων. Ε, πραγματικά ε, παρόλο που είναι ένα βιβλίο που βρίσκει πάρα πολλών πληροφοριών και αντικειμενικών διασταυρωμένων πληροφοριών, έτσι μιλάμε για ιστορικό βιβλίο, δεν μιλάμε για ιστορικό μυθιστόρημα πέρα για το βιβλίο του Μπέεβορ ε, συζητάμε ε, θα έλεγα ότι είναι ε, διαβάζεται πάρα πολύ Εύκολα και ευχάριστα, γιατί είναι γραμμένο. Όπως και το άλλο, ε, για το άλλο διόπτυο που έχω, έχω συστήσει αρκετές φορές, ε, το D-Day, γιατί να πω στην Ορμανδία, ε, διαβάζεται πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ ωραία και δεν ξέρω πάντως νομίζω ότι το έχω δει και μεταφρασμένο στα ελληνικά όσοι ενδιαφέρεστε για τον ισπανικό ε, εμφύλιο πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το αναζητήσετε και να το διαβάσετε και ειδικά όσοι έχετε διαβάσει ε, το αντίστοιχο του Hemingway κάποιο από τα αραβλία που κολουφούν για τον ισπανικό εμφύλιο ε, θα έλεγα ότι ας σε συγκινή και αυτή η αναμέτρηση ε, σκέφτεται κάποια στιγμή να το διαβάστη να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας ε, θεωρώ ότι αξίζει εν πάση περιπτώσει ε, και επειδή θύγει, έχουμε εδώ και το λουκάκι, αυτό συζητάμε και στο τσάτ, πόσο δύσκολο είναι να φεύγες ε, από τα μέρη σου να δουλέψει κάπου αλλού και ειδικά το αν είσαι αναγκασμένος ε, να το κάνεις δεν είναι ακριβώ λοιπόν, επιλογή σου όταν καταστάσει αναγκασμένο να το κάνεις είναι, ε, είναι δύσκολο και εδώ ένας παραλυσμό πάλι με τον Ισπανικό Εμφύλιο φανταστείτε ε, τι απόφαση ζωής σα ε, πρέπει να ήταν και πόσο ενθουσιασμό να το πω έτσι πόσο ρομαντισμό είχαν όλοι αυτοί που στελεχουσαν τις λεγόμενες διεθνείς ταξιαρχίες που πήγαν να πολεμήσουν στο πλευρό της δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας ενάντια στα στρατεύματα τη ομάδας του Φράνκο. Ε, φανταστείτε όχι να πας να δουλεύει άλλο να πας να πολεμήσεις άλλο ε, τι ναι, πόσο πρέπει να σε εμπνέουν ε, κάποια πράγματα και τι ρομαντισμό, όπως είπα, ή τι αποφασιστικότητα πρέπει να έχεις. Και δεν μπορώ παρ' να δορμάσω ανθρώπους που μπορούν και... ή είναι και των πραγμάτων να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και να τις ακολουθούν και να κάνουν πολλές φορές α, τα μικρά τους θαύματα και να δίνουν το καλύτερο αυτό τους πολλέ φορέ όμω πολλοί έχουν Αποδείξει. Πολλοί οι συνάνθρωποι μας έχουν αποδείξει ανά τους αιώνες και στο εσωτερικό της χώρας μας που πήραν, αλλά και όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν, να μεταναστεύσουν είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι. Και ήταν πιο έτσι να το θυμίσουμε λίγο. Ουγγρική φαντασία από τον Franz Λίστ. Ε, ένα είναι πιο χαρούμενο κομμάτι, γιατί λίγο βαριά μα η συζήτηση. Ε, το κοίταξα λίγο σε πέση μουσική. Καλά το θυμόμουν. Έχει μεταβραστεί το βιβλίο του Αντώνι Μπίβορ και στα για ποιον χτίβωρο μπορούσαμε να πάμε να το συζητάμε, έτσι σαφώ και πέρα στα ελληνικά 10 χρόνια. Λοιπόν, το Άνθρωπο Βίβορο έγινε με τίτλο Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο και έχει κυκλοφορήσει τα ελληνικά από το 2006 ήδη. Όπω εκδόσει Γκοβόστη, λίγο κρυβούτσικο βέβαια. Έκανα 20 άρικο, πρέπει να πω 20-25 ευρώ ανάλογα το υπολογίζετε, ε, εντάξει, ίσως αν ψάξετε στη, το ψάξετε στο αγγλικό πρωτότυπο το βρείτε σε καλύτερη τιμή. Αλλά, με πας περιπτώσει, υπάρχει και στα ελληνικά και όσους δεν τα, τα καταφέρνετε με, με τα αγγλικά. Βέβαια, είναι ένα πλεονέκτημα να ξέρει κανείς ξανές γλώσσε ότι μπορεί να διαβάζει λογοτεχνία στο στο πρωτότυπο αλλά σαφώς είναι φύση αδύνατο όχι μερικούς είναι αλλά για λίγους να, διαβα... να ξέρουν πολλές, πάρα πολλές γλώσσες μία μέχρι δύο περισσότε... περισσότερη μία ξένη γλώσσα συνήθως αγγλικά βέβαια έτσι λίγουα φραγκά της εποχής μας, την ξέρουμε πιστεύω και μια απόφαση είναι το να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάτι στα αγγλικά οι περισσότεροι, απλώ θα έλεγα δεν πιστεύω στον εαυτό του δεν πιστεύω στα αγγλικά που ξέρουν και γι' αυτό το αποφεύγουν αλλά μια δοκιμή πιστεύω ότι θα έπρεπε να την κάνουν και okay, και πέρα εντάξει αρκετοί γνωρίζουν γερμανικά, ιταλικά αρκετοί πλέον και ισπανικά και καλό είναι αλλά υπάρχουν ένα σωρό αριστουργήματα και σε άλλες γλώσσες. Βέβαια, σε ό,τι γλώσσα και να είναι, σίγουρα, αν είναι κάτι που αξίζει να μεταφραστεί, σε κάποια από αυτές που προνέφερα, σίγουρα θα έχει μεταφραστεί, επομένως θα το διαβάσουμε. Αλλά εντάξει, είπαμε το πρωτότυπο έχει τη δική, του, τη δική του χάρη και ειδικά τον πρόκειται για γλώσσα για γλώσσα που την κατέχουμε καλά που την έχουμε δουλέψει, που έχουμε εντρυφήσει και μπορούμε πια να, να πώς να το πω να αντιλαμβανόμαστε και τις ε, λεπτές αποχρώσεις της νομίζω εκεί πέρα ε, όπου μπορούμε καλό είναι να διαβάζουμε ε, από το πρωτότυπο άλλοστε υπάρχουν ένα σωρό αν θα να διαβάζουμε ε, στα ελληνικά υπάρχει και πολύ ελληνική λογοτεχνία και υπάρχουν και ένα σωρό αριστοργήματα από γλώσσες που δεν τα κατέχουμε και μπορούμε αυτά να τα πάρουμε στην ελληνική τους, ε, στην ελληνική τους μετάφραση. Ε, δεν έχουν εξαντληθεί έτσι μεταφράσεις ελληνικές για να κάνουμε και είναι ε, πάντοτε... Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις βιβλία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο, ε, με επιτυχία στι άλλες χώρες. Να το βλέπεις και στα δικά σου βιβλιοπολία, στα βιβλιοπολία της ε, γειτονιά σου. Έτσι. Όσο υπάρχουν, είπαμε, ακόμα και όσο κάνουμε, μακάρι, μακάρι να, να υπάρχουν και να, ε, και να έχουμε βιβλιοπολία. Είναι κακό ε, να μην διαβάζουμε ή να μην έχουμε πρόσβαση στο, στο διάβασμα. Είναι σκεφτείτε πόσοι αγώνες έχουν γίνει α, για να μπορούμε να διαβάζουμε. Α, σκεφτείτε α, εκτός από την α, τεχνολογική, α, την εξέλιξη τη τεχνολογίας, της α, τυπογραφίας... Τη υπογραφή με κινητά στοιχεία ε, που πρώτος την τελειοποίησε ούτε με μέρειος ε, που κατέστησε το βιβλίο εύκολα αναπαράξημο και προσετώ σε όλους ε, για φανταστείτε μετά τι ε, σημαίνει για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα έτσι σημαίνει ότι πέραν να ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορούμε όλοι να διαβάζουν. μην μη, μη θεωρούμε σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι τώρα Όλοι όσοι μας ακούνε, όλοι όσοι μας δω, Ότι γνωρίζουμε, διαβάζουμε αυτό Πράγμα το οποίο δεν ήταν δεδομένα έτσι, Και δεν συζητάμε για Πολύ, πολύ παλιά εκατό χρόνια πριν έτσι, Δεν ήταν τόσο δεδομένο ε, Ότι όλοι ήξεραν ε, Να διαβάζουν ε, Η αστική πληθυσμοί περισσότερο Η μια αστική η Αγροτική πληθυσμοί πολύ λιγότερο και, Για να μην πάμε και πιο παλιά για, στην ουσία συζητάμε να γίνονται προσπάθειες και ε, ε, οι προσπάθειες που ξεκίνησαν ε, ήταν στα μέσα του, προ, του προηγούμενου, του 19ου αιώνα για συνολική καθολική εκπαίδευση για να είναι όλοι οι πολίτε ε, μορφωμένοι και πάλι όχι σε όλε τι χώρες, ακόμα και σήμερα σε πολλές ε, χώρες του κόσμου. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Το, η γραφική ανάγνωση ε, σαφώ και δεν είναι δεδομένο επομένως ε, ας το γιορτάσουμε αυτό που έχουμε βγείτε διαβάστε ας το εξουπίσουμε συγγνώμη ε, και, ε, και όσοι μπορείτε ε, πάρτε ένα βιβλίο διαβάστε το και τώρα ε, φαντάζομαι περισσότερο με, τις, με κάποια κυρικά τη εφημερίδα ολόκια κάτι θα πειράτε λοιπόν θα ήταν κάτι καλό μπαζάρ υπάρχουν πάρα πολλά έχουν καθιερωθεί πλέον και δεν ξέρω μερικές φορές βρίσκεις ε, διαμαντάκια στα, στα μπαζάρα αυτά και ε, ε, βέβαια πολλές φορές βρίσκεις σε βιλία τα οποία δεν ε, ε, δεν όχι δεν αξίζουν τα σε ενδιαφέρουν έτσι. Μπορεί να, αυτό που εμά δεν μας αρέσει για κάποιους άλλου ε, μπορεί να είναι αυτό που περιμένανε αλλά εν πάση περιπτώσει ε, Έχουμε ένα σωρό ε, βιβλία για όλα τα γούστα, ε, από το να μην διαβάσει κάποιο καθόλου, ας πάνε να διαβάσει κάτι. Ε, δώστε μια ευκαιρία στο βιβλίο, ε, θα έλεγα εγώ, δώστε μια στην ουσία μια ευκαιρία στον εαυτό σας να γνωρίσει ένα καινούριο είναι ένα διαφορετικό κόσμο και υπάρχει ένα πολύ ωραίο που κυκλοφορεί στο, στο ίντερνετ και δεν ξέρω την πατρότητα του, απλώ το έχω δει σε πολλά σημεία να τον αφάνω, λέει αυτός που ε, δεν διαβάζει ζημία ζωή, αυτός που διαβάζει ε, ζηχιλιάδες, ε, ναι, κάθε λίγο μας ανοίγει ένα παραθυράκι στον, στον κόσμο αυτό είναι γεγονό. να καλυσπίσουμε και τον, την τετρακτής που μας ακούει ε, και αυτός ο ακροτής μας και ε, να συνεχίσουμε με το επόμενο φθήνο ε, και αυτό κομμάτι και ήταν ε, λίγο Τσαϊκόφσκι νομίζω και φυσικά με τον τίτλο Φενοπορνό τραγούδι εδώ βέβαια σε μεταγραφή για ορχήστρα όχι μόνο για πιάνο ε, και λίγο Τσαϊκόφσκι νομίζω ότι έπρεπε να, ε, να βάλουμε αλλά ε, τι λέγαμε, α λέγαμε για τον τουλείο δώστε μια ευκαιρία τόσα παζάρια τόσα αυτά σε πολλού που ε, δεν διαβάζουν προτείνω ε, Προτείνουν διάφορα βιβλία, υπάρχουν ένα α, σωρό βιβλία. Βέβαια, α, βέβαια όσοι παρακολουθείτε το ιστολόγιο α, που προτείνει αρκετέ φορέ στο φίλκο μα, ιστολόγιο από τη, την Αγγλική στη χώρα των βιβλίων, είναι ένα εκπληκτικό άρθρο. Πραγματικά, μετά την εκπομπή, πηγαίνετε, διαβάστε το ή όσοι ακούτε, διαβάστε το. Με τα πράγματα εκείνα που μα λένε, που λένε σε όσου διαβάζουμε, αυτοί που δεν διαβάζουν και μας εκνευρίζουν και λέει διάφορα ε, όμορφα και πώ να το πω ε, που σίγουρα θα τα αναγνωρίσουμε όσοι ε, ε, ερχόμαστε σε επαφή με, και ο κανόνας αυτός είναι ερχόμαστε σε επαφή με μη βιβιόφουλους τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να να πω έτσι να σταχιολογήσω ένα-δύο, αλλά ε, έχει νόημα να πάτε να διαβάσετε και, τα, και το σχολιασμό. Ε, ας πούμε, π.χ. Να... είναι δυνατόν λέει να ξοδεύει λεφτά σε βιβλία. Ναι, μην το πείτε αυτό σε κάποιον που ξέρετε ότι είναι συστηματικός βιβλίοφιλο Έτσι, και... Ε, θα, θα κάνετε πολύ κακή εντύπωση ε, ή το άλλο που, που κάποιος πολύ σωστά πει στη στα σχόλια, μια πολύ κοινή ερώτηση λέει ε, ας το δια, διαβάζεις λες το το Hipsy, κλασικό βιβλίο λες και ας πούμε που διαβάζει είναι που χωρίς, υπάρχει μια συντάγη όπως είχα πει την προηγούμενη φορά ε, το τάδε βιβλίο ε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ το άλλο βιβλίο μετά το απόγευμα τενώ. τι είναι τα βιβλία βιβλιατρική συνταγή ε, να δίνονται και δεν ξέρω αν έχετε δει το πολιτική Η κουζίνα, την αντίστοιχη σκηνή το, αν δεν, το πολιτική Πολιτική κουζίνια του Μπολμάτη, αυτή την εξαίρετη ελληνική ταινία. Ε, να τη δείτε, θα βρείτε μια αντίστοιχη σκηνή και θα γελάσετε. Το ίδιο ακριβώ σημαίνει και με τα βιβλία. Αλλά πηγαίνετε στο ιστολόγιο τη Αλύνικη, τη Αλύνικη χώρα των βιβλίων. Ε, διαβάστε, είναι πολύ, τουλάχιστον θα γελάσετε έτσι, και θα περάσετε καλά. Ε, εγώ πολλέ φορέ, όταν βρίσκομαι στη δύσκολη ομολογουμένω θέση να προτείνω. Βιβλίο σε κάποιον που ρωτάει. Δεν θεάζω να το προτείνω ε, Ιούλιο Βέρνα, πούμε. Ε, και που όλες με καλά λέει, αυτά είναι για παιδιά. Ε, όχι, εντάξει, συνήθω το διαβάζουμε περισσότερο όσο είμαστε ε, παιδιά, θεωρούνται κατάλληλα για τα παιδιά, αλλά είναι μια χαρά και πολύ ενδιαφέροντα να τα διαβάζουν και ενήλικοι. Να δείτε πώς κάποιος μπορεί να γράφει περιπέτειες στην ουσία χωρίς να ε, όλες αυτές τις... Ε, τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν σήμερα που έχουν τα βιβλία γίνονται μικρές σχηματογραφικές ταινίες να δείτε τι ωραία α, κάνει εν πάση περιπτώσει είναι Ιούλιο Βέρν α, τον, τον συστήνω και για μεγάλους ξέρετε, στη χειρότερη περίπτωση θα έχει διαβάσει ένα βιβλίο τα περισσότερα σχεδόν όλα α, προσωπικά, τα περισσότερα βιβλία του Ιούλιο Βέρν είναι διαβάζονται δηλαδή ευχάριστα ε, δηλαδή κάποιος να μην ε, θέλει να ξεκινήσει κακοδιάθετος ε, θα τον κρατήσει άντε να δει ότι γίνεται παρακάτω δεν είναι δύσκολο γραμμένα δεν είναι αυτό, μια πολύ καλή θα περάσει ευχάριστα την ώρα του και έτσι ε, τουλάχιστον το πολύ πολύ να τον παρακινήσει και να διαβάσει και κάτι ε, και κάτι άλλο μετά. Και πραγματικά ο είναι του πιο ταλαιπωρημένους, δηλαδή δεν δηλαδή, δεν έχω δει του Ιλιού Βέρν που, που υποτίθεται ότι βασίζεται σε βιβλίο του Ιλιού Βέρν που να μην έχουν σκοτώσει το βιβλίο. Γιατί έχω διαβάσει, νομίζω περισσότερα, εντάξει είναι αρκετά, αλλά νομίζω έχω διαβάσει πάρα πολλά από αυτό. Πολύ γραφότατο, έτσι πολύ μεταφρασμένους για την ακρίβεια. Α, να πω πω νομίζω, ναι, νομίζω είναι μαζί με την Αγκάθα Κρίστη και το Σέξπιρ από τους πιο μεταφρασμένους συγγραφείς ε, ναι, κάπου εκεί περνάνε στους ε, πιο μεταφρασμένους συγγραφείς στον κόσμο και πολλές φορές τον λένε και πατέρα της επιστημονικής φαντασίας έτσι. Ε, πιστεύω και ο Όρσον ε, ανήκει σε αυτή την κατηγορία ήταν από αυτούς που ξεκίνησαν το είδος επιστημονική φαντασία ε, πάρα πολλά βιβλία του Ήλιου Βέρνουν βασίζονται στο θέμα στις εξελίξεις, στις τεχνολογίες, περιγράφουν τεχνολογικά θαύματα, τεχνολογικά επιτεύγματα. Μην ξεχνάμε ότι όταν έγραφε ο Ήλιου που έγραφε το 19ο αιώνα, γεννήθηκε το 1830 περίπου, 1828, πολύ καλό να έχεις ναι, μια συνδέση ναι, στο ίντερνετ αμέσως. Έτσι <σες> λοιπόν αυτά τα χρόνια και δικά από το 1850 και μετά με, τα, με τη βιομηχανική επανάσταση, τα άλματα της μηχανικής και της τεχνολογίας προχωρούσε και η επιστημία και τεχνολογία με ρυθμούς και εξήπταν τη φαντασία των ανθρώπων. Και ο Ήλισβαν και τα ταξίδια του ε, Εχμαλώτισαν τη φαντασία πολλών ανθρώπων και για να μην πούμε ότι επηρέαζαν ακριβώ μετέπειτα συγγραφή και επιστημονική φαντασία αλλά μην ξεχνάμε ότι η επιστημονική φαντασία πολλέ φορέ επηρεάζει και την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογία. Πράγματα που τα βλέπουμε ε, ή τα διαβάζουμε στην επιστημονική φαντασία ε, όταν μετά ε, γινόμαστε. Και εμεί επιστήμονε ε, είμαστε ε, σε αντίστοιχο πόστο, να το πω έτσι. Ε, ίσως είμαστε επηρεασμένοι και όταν προχ... προσπαθούμε να προχωρήσουμε την τεχνολογία ή την επιστήμη, έχουμε επηρεαστεί από αυτά που διαβάζουμε. Έτσι. Όλη αυτή πρόοδο για το όλο αυτό το ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του διαστήματος δεν έχει να μην έχει τις ρίζες τους σε αυτά που έγραφαν και ο Ιουλίου και σε όλε τις οργίες με εξωγήνους με οτιδήποτε που εξύπταν δύο χρόνια τη φαντασία των ανθρώπων είμαστε και ένα περίεργο μάλλον ένα είδος, που έχει μια φυσική περίεργεια και λογικό είναι να θέλουν να εξερευνούμε τα πάντα ώστε ήθαν και η εποχή που με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξερευνήσουν κάθε σπιθαμή τη γης και είχαν για τα καλά γυρίσει του βλέμματος πλέον και στο διάστημα και δεν είχε αυτή η εποχή έτσι ε, τηλεγραφο σύρματο ηλεκτρισμός όλα αυτά ήταν της εποχή αυτής που ζούσε και έγραψε και έγραφε ο ήλιο Βέρν και το πιάσαμε ναι. ας πάμε σε, στο επόμενο κομμάτι και θέλω να σας αρχίσω λίγο για το για βιβλία του Βέρν που αρμήνευσε την παθητική νούμερο 3 ε, να καλής περίσω και τη μέρη καλησπέρα μέρη Είπα, ε, μας πρόλαβες ναι όντως και είχα, είχα να σε δω εγώ τουλάχιστον live να το πω έτσι <laughs> το συναυλία το κάναμε ε, εν πάση περιπτώσει που μας πρόλαβες και ελπίζω να μην... Ε, ε, βαρεθείς με το υπόλοιπο της εκπομπή. Ε, ε, μια και πίσω τον Ιούλιο Βέρν ε, νομίζω ότι όλοι τον ελάχιστα πρέπει να είναι τα παιδιά που να μην γνώρισαν τον Ιούλιο Βέρν και προσωπικά το κάθε βιβλίο τότε ε, δεν είχα ε, την πολυτέλεια να έχω πάρα πολλά βιβλία, τα βιβλία ήταν εντάξει όπως ε, έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια Ακριβά και τότε δεν υπήρχαν και πιο προσιτά και πιο α, βιλικά, ειδικά γραμμένα για παιδιά, όχι τόσο πολλά τουλάχιστον. Επομένω, με μετακλασικά τα κλασικά και εντάξει, δεν μπορώ, εγώ το βιβλίο μέσα σε λίγε μέρε το έχω τελειώσει, δεν μπορούσαμε κάθε εβδομάδα να αγοράζω και ένα καινούριο βιβλίο. Επομένω, πολλέ φορέ δύο και τρει φορέ το, το ίδιο βιβλίο. Τι να πρωτοπούμε για τα λέει, πάνω από 50 τίτλη τίτλοι έτσι, έχει γράψει. Τώρα άλλοι τα θεωρούν σίγουρα, είπαμε το ότι είναι επιτυχημένο εγγραφέα δεν, δεν τον αμφισβητεί κανένα, πιστεύω. Τώρα το αν είναι αριστούργηματα τη παγκόσμια ολοκλήρωση δεν είναι αυτό εντάξει, είναι πολλέ συζητήσει. Εγώ πάντω μπορώ να πω ότι με μίλησαν στον κόσμο του βιβλίο έμαθα πάρα πολλά πράγματα, μου κίνησαν την περιέργεια, μου εξήψαν το ενδιαφέρον και αυτό με οδήγησε να διαβάζω άλλα βιβλία και έτσι νομίζω ότι ε, το, ο σκοπός ε, επετεύχθη. Ε, δεν ξέρω αν βελτίωσαν τις ικανότητε μου στην έκθεση, έτσι, που δυστυχώς τα χρόνια τα αυτό ήταν το ζητούμενο. Έτσι, να διαβάζει το παιδί για να μάθει κάτι για να μορφωθεί να διαβάζει το παιδί για να γράφει καλά σε εκθέσεις έτσι. εκεί ήταν εκεί σαντλούνταν το, το όλο ενδιαφέρον θα έλεγα των εκπαιδευτικών και, εν πολλής και των γονέων Αν Εν πας περιπτώσει ο σκοπός αγιάς μέσα έτσι δεν είναι ε, όχι μέρη μου δανειστική δουλειοθήκη δεν υπήρχε τότε στην πόλη μας έτσι τώρα που υπάρχει ε, Κάτι γίνεται τότε. Όχι, δεν υπήρχε βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκε τα αγοράζαμε όλα από τα βιβλιοπολία. Η αλλιώ βιβλιογρατοπολία. Αλλά mm. ταξιδεύοντα έτσι και ο ίδιο Βέρν εμπνεύστηκε από τα, τα ξύδια του και έγραψε πολλά μπλεσμένα. Μέσα το πρώτο πρώτο που εκδόθηκε του το Βέρν το 1863 ήταν το Πέντε εβδομάδε ένα αερόστατο. Πάρα πολύ ωραίο, περιγράφει την προσπάθεια, είπαμε ήταν εποχή των εξερευνήσεων, των ανακαλύψεων και περιγράφει την προσπάθεια για μια ομάδας να διασχίσουν την Αφρική με αερόστατο και περιγράφει το, τις περιπέτειες τους από τα ωραίότερα βιβλία που, που είχα διαβάσει. Και ποιο να πρωτοπούμε ε, το ταξίδι στο κέντρο της Γης που αυτό πια και αν το έχουν, να τώρα στον αέρα, ε, και να το έχουν διασκευάσει, να το πω έτσι, κόσμια, ε, αλλάζοντα το τελείως βέβαια το νόημα, όπως έχει διαβάσει το βιβλίο, μπορεί άφοβα να δει οποιαδήποτε, οποιαδήποτε από τι σχετικέ ταινίε, έχουν καμία σχέση με το βιβλίο, ε, όπω και να το κάνουμε. Το βέβαια, το ξέρετε κέντρο τη γη και το τη γη στο φεγγάρι, πολύ μεγάλη. Ε, πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε και τώρα και τέσσερα χρόνια μετά από, έγραψε τη συνέχεια του το γύρω από τη σελήνη. Από τη σελήνη θυμάμαι τότε ε, κυρίως, θυμά, κυρίως άγκυρα. Δεν, δεν ξέρω αν έχω και Όχι, μετά βγήκαν και άλλες ακατοίς και ο Σιδέρης μου φαίνεται αλλά τότε στο βιβλιοπολίο όταν ήμουν η κοσυλιακία που μου κάνανε δώρο βιβλία του Βιβλιοβέρν ε, νομίζω μονοπολούσε η Άγκυρα ε, τους ε, τίτλους αυτούς ε, και τότε θυμάμαι ήταν και λίγο στην καθαρή υπήρχε ακόμα κάτι του υπήρχε ακόμα καθαρή <συσκλή> ναι και ο Καζαντζάκης είναι πολύ μεγάλη συγγραφή, πολύ καλά μου λέει η μέρη εδώ πέρα και ο Καζαντζάκης εξαιρετική σειρά του ταξιδεύοντας Αγγλία ταξιδεύωσε Ισπανία και πολλά άλλα ακόμα και αυτά και ο και, Βαρνίπαμε μπνεύστηκε από τα, από τα ταξίδια που έκανε πάρα πολλά και από αυτά που διάβαζε και αυτό φυσικά ε, άλλο διάσημο 20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα ε, ναι, είπαμε λίγο στην καθαρεύωσα και η πλάκα είναι ότι ε, οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν το, το 20.000 λέύγε. Ε, η λέύγα είναι η μονάδα μήκου, να το πω έτσι. Είναι τρία, τρία ναυτικά ε, μίλια. Ε, τώρα πόσο, πόσο ακριβώ είναι σε χιλιόμετρα, τρει μισή, κάτι παραπάνω περνάνε σε χιλιόμετρα, αλλά οι πλάκανοι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν ότι 20.000 Σλάβη δεν αναφέρεται στο βάθος δεν κατέβηκε ποτέ σε βάθος 20.000 Λευγών έτσι, ένα αθήνατο ε, διέσχισε έκανε ένα ταξίδι μήκου απόσταση καλύψη 20.000 Σλάβη κάτω από τη θάλασσα στο υποβρύχιο του πλειάρχου Νέμου ο καθηγητής Άροναξ ονόματα η πλωτή πολιτεία ε. Βαζημένως στο πραγματικό, το πλοίο αυτό ο Μεγάλος Ανατολικός είναι πραγματικό. Περιγράφει στο βιβλίο του και μην πω ότι βάζω σπόιλερ τώρα. Εντάξει, μετά από 100, 100 <σκοίλιο> από 50 χρόνια δικαιούμαι να πω εγώ ένα σπόιλερ φυσικά. Τώρα θα τα πω μέρη 15 πλήρως, δεν ξεχνάμε. Μυστηρι... τη μυστηριό είναι ίσως ε, Πρέπει να είναι το πιο πολύ μου. Πριν να το έχω διαβάσει, νεότερος 4-5 φορέ μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά που έγραφε στη Μυστηριώδη Νήσου, ε, όλες αυτά, ε, πώς να το πω, οι εφευρές τη εφευρετικότητα των ανθρώπων για να καταφέρουν να επιβιώσω αυτό το νησί ήταν κάτι φοβερό. Μετά βγήκε ο όρος ε, Μαγκαϊβεριές, οι Αμερικανιές που δουλεύμε σήμερα, αλλά ήταν ε, πάρα πολύ... Ε, πάρα πολύ ωραίο. Και, ε, ναι, η πολυπολιτή, ναι, όπω είπα, 20.000 ευρώ ήταν ε, το μήκο. Και, ναι, το ημυστηριώδη νήσο, είπα το πιο ε, γύρω από τον κόσμο σε 80 μέρε. Τα τέκνα του πλοιάρχου Γκράντ. Ε, ναι, το ξέρω, τα παιδιά το λένε τώρα, αλλά ε, ε, όποτε το βλέπω τώρα σε τίτλο, και όπως τη δημοτική τα παιδιά του πλειάρφου Γκραντ κάπως μου φαίνεται ρε παιδί μου δεν ξέρω εγώ το συνηθίσει έτσι τον τίτλο τέκνα, το τέκνα του πλειάρφου Γκραντ ο Βερό και αυτό ή ένα που δηλαδή ε, τα 500 εκατομμύρια της Begum, δεν μου δεν, δεν είναι το πιο γνωστό αλλά όσοι το έχετε ε, καλό να το διαβάσετε εμπνευσμένο κυρίως από το γαλλογερμανικό πόλεμο γαλλοπροσικό μάλλον Πόλεμο, ε, που το 1890 ε, όχι το 1890 αν έκανα λάθος λοιπόν και φυσικά κάποιο που αφοράμε σε κι η Μεσόγειος φλέγεται έτσι, ε, που περιγράφει ε, ε, είναι στον στην Επανάσταση ε, την εποχή της Επανάστασης του 21 έτσι Ροβύρος ο κατακτητής τι άλλο να πούμε οικογένεια χωρίς όνομα και, και, και, την, και ποιο να φέρουμε ε, πάρα, πολλά, πάρα πολλά και σε πάρα πολλά από αυτά ε, μεγάλο ρόλο παίζει ε, η, τεχνολογία. Ε, η τεχνολογία και τον φαντασία του Ιουβέρνου που είδε μπροστά, είδε τη δυναμική, βέβαια όχι μόνος πάρα πολλοί ε, έλεγαν εφημίζαν τι καινούργιε για τότε τεχνολογίες και έλεγαν τις δυνατότητες τους και έλεγαν μπορείς να βάλει, να βάλει τη, τη φαντασία να δει πως θα εντάσσουν αυτέ στο, ε, στον κόσμο και <laughs> <laughs> όχι ελπίζω ελπίζω στο Λουκά να φέρνω ελπίζω Λουκά ότι δεν θα γίνει συναφαγός Είπαμε εντάξει, προσέχουμε λίγο <laughs> να ξέρουμε τα Ή, Όχι, ελπίζω να μην γίνει <laughs> ναυαγό. Και, και ναι, βλέπω ότι χαίρομαι που βλέπω ότι όλοι τον ναι, ξέρουμε και έχουμε περάσει ώρα. Την πω και εγώ για το Μιχαήλ Στρογγόφ που τον είχα σε τέσσερι διαφορετικέ εκδόσει. Γιατί λόγω ονόματο όλοι θεωρούσαν ότι να είναι ωραίο βιβλίο να το κάνουμε εδώ στη γιορτή του. Μιχάλη, βάλε και ένα Μιχαήλ Στρογγόφ μέσα και όμως ε, είναι από τα βιβλία πιστεύω ε, δεν έχει σχέση με, φαντα με επιστημονική φαντασία έτσι, είναι μια περιπέτεια θέλετε, έτσι, και όμως ε, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ακόμα και για, και για μεγάλους δεν νομίζω ότι είναι μόνο για, για παιδιά και τι είναι από πολλά αλλά μέχρι, και μετά θα να τον εκδόθηκουν κάποιοι υπάρχει αυτή ε, αυτά που εκδέθηκα με τα θάνατο υπάρχει μια, ένα θέμα γιατί πολλά από αυτά ε, ε, ήτανε, αλλά, τα άλλαξε ή μερικά τα έγραψε τελείως ο γιος του Λιουβέρ, έτσι και έτσι δεν είναι σίγουρο ότι ήταν γραμμένα έτσι ή... Ε, αν τα είχε γράψει, ο Ιωδό δεν μετά το θάνατο του ε, Ο Φάρο στην άκρη του κόσμου ή Το κυνήγι του Χρυσού Μεταγόρου, αυτά ήταν εκδόθηκαν μετά α, θάνατο. Ε, και βέβαια δεν έχω εντυπωσιακό να δω τι ακριβώ αλλαγέ και τέτοιε θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω πολλά, εντάξει είναι πολλά, είπαμε πάνω από 50 βιβλία και ναι Λουκά μου φαίνεται ότι αφού έχει τα νησιά μάλλον καβαδία έπρεπε να σου έχω σήμερα να σου βάλω στην εκπομπή αλλά είπαμε έχουμε κλασική σήμερα άλλη φορά εν πάση περιπτώσει πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Για ηχογράφηση φαντάζομαι το αντιληθήκατε, αλλά νομίζω ότι άρχισε το κόπο γιατί η φωνή ένογε και σε ένα σύγχρονο του κυβέρνηση, ένα διάστημα τον των Ενρικό Καρούζο. Διάσιμου, του Στάρθ. σήμερα της εποχή του. Ξαιρετική φωνή η φωνή, mm. ευτυχώ σώθηκαν αρκετά και ε, καλά υπάρχουν πολύ για τη ζωή του και τα τέτοια. Όχι, δεν είναι όλα αλήθεια, κάτι που κυκλοφορεί ευραίως αλλά δεν, δεν, ξέρω, δεν νομίζω ότι διασταυρώνεται ιστορικά είναι το ότι ο πρώτος δάσκαλός του στη φωνητική ε, του το είπε ότι δεν έχει καμία, κανένα μέρος στην όπερα. Εν πάση δεν ξέρω αυτό, δεν νομίζω να είναι να είναι ναι, αλήθεια, το mm. θέμα είναι ότι ήταν μία από τις μεγάλες φορές σύγχρονες και αυτός του Βέρν και έτσι όπως είπαμε πρόοδος της τεχνολογίας ε, και έδω, έδωσε και τη δυνατότητα των ηχογραφήσεων και έτσι σήμερα ξέρουμε και πώς τραγουδούσε ο Ενρικό Καρόζο και το χαρούμαστε και εμείς. Α, λοιπόν, είχα, α, έχουμε πιάσει πολύ ωραία συζήτηση εδώ πέρα <Σσοφίλυνα> βλέπουμε πιάσαμε τις θάλασσες είπαμε για ταξίδια, είπαμε για Λιουβέρν και με το <σοφίλυνα> μεσόγειο του λέγεται και πιάσαμε τι τις θάλασσες πιάσαμε τους πειρατές τώρα ε, ναι, και πειρατική και λογοτεχνία ξέρετε πριν είναι ανάλογα με τις μόδες στο τότε τουλάχιστον ήταν ανάλογα με τις μόδες στο γιατί ε, οι πειρατές ήταν ένα από τα να το πω Οπότε μία από τις σταθερέ του Hollywood, από μαζί με, την, με τα ρωμαϊκά και τα αρχαιοελληνικά θέματα και οι πειρατές ήταν κάτι από τα, μία από τι σταθερέ Και από κοντά πήγαινε και η λογοτεχνία. Ε, βέβαια, το είδος εκείνο που μεσουρανούσε ουρανούσε, ε, πριν να πω, δεκαετία του εξήντου το φυσικά ήταν τα καμπόϊκά που λέμε εμείς. Και φυσικά αντίστοιχη η λογοτεχνία, μέχρι που... Μέχρι πάτησε ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Μετά πήρε κεφάλι, όχι απλώς πήρε κεφάλι, σχεδόν εξαφανίστηκαν τα καουμπόικα και όλοι ασχολούνταν με την επιστημονική φαντασία, με το διάστημα. Και ήταν μια τεράστια, πώς να το πω, αλλαγή. Ε, θεωρούνταν η λογοτεχνία που ήταν... Για να κάνει με το διάστημα, με το τι γεννόταν, με τους ε, δεν ήταν και πρώτες γραμμές λογοτεχνία, θεωρούνταν πιο, ε, πιο εξειδικευμένοι, πιο αυτό πώς θεωρούνταν τα, η λογοτεχνία με τους ε, ε, βρικόλακες, λίγο, που θεωρούνταν λίγο κάλτο πως και να το κάνουμε, ή πιο εξειδικευμένοι για τους μημένους πριν το twilight. Μετά. έγινε και αυτή κάτι έγινε τότε και με τη διαστήμη και η λογοτεχνία με την επιστημονική φαντασία όχι την άσχημα μας έδωσε πάρα πολλά ε, αυτο το ενδιαφέρον του κοινού και του διάστημα πάρα πολλά και σε λογοτεχνικό ε, επίπεδο αλλά ε, και σήμερα και σήμερα συνεχίζει ε, βλέπουμε όμως ε, κάποια μια στροφή ε, η οποία μέσα ε, αντικατοπτρίζει και, ε, και τι προτιμήσει του κοινού. Έτσι, ε, μια στροφή της λογοτεχνία και λογικό είναι των εκδοτικό οίκο προ το γενικό κοινό, όχι στο μειμένο, όχι στο ψαγμένο κοινό. Ε, και βλέπει α πούμε βιβλία τα οποία ε, έχουν τα βασικά θέματά τους θα μπορούσαν να είναι οπουδήποτε, ε, πασαλίβουμε, να το πω έτσι, από πάνω ένα φανταστικό ή μη φανταστικό ε, κόσμο, Αν θα είναι, πότε θα είναι ευρικόλεγες, που θα είναι κάτι άλλο, και το δίνουμε στο, και το δίνουμε στον κόσμο, εύκολες, γρήγορες, σίγουρες ε, πωλήσεις, Πανεύκολο να γίνει ταινία, πανεύκολο να βγουν ε, και εμπορεύματα. Ε, εντάξει, και κάπου εκεί χάνεται, χάνεται η μαγεία. μαγεία. Όχι, η, η χαρά, η χαρά του να καλύπτεις κάτι, ε, η χαρά του να εντρυφείς, να το πω έτσι, σε κάτι. Ε, γιατί κακά τα εδώ και χωρί καμία, ε, πώς να το πω, διάθεση λιτισμού. Ε, Αλλιώ είναι κάτι το οποίο... Ε, ένα είδο λογοτεχνία ή κάποια σειρά, κάποια θέματα στη λογοτεχνία ε, που τα βρίσκεις παντού μέχρι και στα 50 και δώσεις κάτι που πρέπει να το αναζητήσεις να το ανακαλύψεις ε, να το ψάξεις όπως λέμε ε, άλλο επίπεδο ικανοποίησης σου προσφέρει το ένα ε, άλλο το άλλο και πάλι το λέω το έχω καμία δόση έτσι ε, Προσωπικά διαβάζω όλα ή σχεδόν όλα τα είδη της ε, λογοτεχνίας. Εντάξει, ποίηση δεν είναι το φόρτε μου, το έχω ε, δηλώσει πολλές φορές. Έχω επίικως μαύρα σανέχτα αποποίηση. Εντάξει, είμαι του πεζού ε, λόγου όπω και να το κάνουμε. Και αυτό εντάξει δυστυχώς, και γι' αυτό δυστυχώς η εκπομπή δεν μπορεί να σας κάνει προτάσεις ή να εντρυφήσει πολύ στο θέμα, στο θέμα ποιησή, δεν ξέρω αν κάποιος από αυτού που μας ακούει που είμαστε εδώ πέρα εσχολείται με την πίεση, ευχαρίστωσε να μου δώσει ε, ε, στοιχεία, να κάνουμε και μαζί εκπομπή για την πίεση, αλλά μόνος μου δεν το βλέπω, δεν ασχολούμαι. Βέβαια, ε, εντάξει, πίεση υπάρχει πίσω από κάθε τραγούδι, πίσω από κάθε, ε, ε, πώς να το πω, ε, ε, ναι, τραγούδια παίζουμε, υπάρχει και πίεση από πίσω, αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή, για άλλη συζήτηση. Ε, πέρασε όμως η ώρα να θα και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Συγχωρήσετε, δεν ήταν τόσο, ε, ίσως ήταν τόσο συγκροτημένη η εκπομπή, ως όφιλε ε, να μπορούσε ε, να είναι. Ελπίζω οι επόμενοι ε, να καταφέρουν, ε, έχω να δώσω κάτι καλύτερο, να το πω έτσι, εδώ ε, ε, να σας... Ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, ελπίζω να περάσαμε ένα όμορφο, φθινοπορεινό, καθαρά, σήμερα διορο. Ε, είπαμε ο Λουκάς δεν θα έχει σε ένα εκπομπή, ε, λογικά το επόμενο με τους παραγωγού του Radio Music Heaven είναι στις 10 με τη μουσική του Θεροβάμονα. και. Αύριο πάλι μαζί, από νωρίς, το απόγευμα, από στις 4, είναι Δευτέρα Επαμείνη ημέρα του Rock κατά κύριο λόγο. Στις 4 λοιπόν η Έμι με τις Ροκ uh, Απόπηρες και στις 6 ο Πέτρος με το Live to Rock και ελπίζω να σας uh, δούμε πάλι όλου εκεί. Uh, από εμένα, καλή εβδομάδα να έχετε. Uh, καλό Enao να δούμε no φορές θα το πούμε εν πάση περιπτώσει ε, καλό να περνάτε καλό βράδυ και μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Radio Music Heaven